Αδέμαντα τον σκοτεινό χαπαρκα μαυρισμένα, Που έδειξαν οι ασεβείς στον κόσμο λυπημένα. Έπιαναν τους χριστιανούς και τους Το σώμαν με μες στα λάμπρα το μαύρο κατσουρίζαν. Δόξα ζώσε καλέ που σε στα ψηλωμένα, Όπου γινώσκη στα κρύφα, και τα φανερωμένα, δόξα μεγαλήν τα Τ' Αγίου Γεωργίου, που έρχεται η μέρα του Κωστρις Απριλίου. Ο Αγίος Γεωργίος από την Παλαιστίνη Επίεν και πολέμησεν για τη Χριστιανοσύνην Αγαπάν ο βασιλιάς γιατί του μπαλικάριν και στις εν τόμπου στα σκέρι φλαμπουράριν. Εδειχτηκεν ο Αγιός με γατσελαμπροφόρος, Και υπερμαχός, μα και τροπαιοφόρος. Ενήκαν πάντα τους εχθρούς που τον επολεμούσαν, Τες χώρες ελευθερώνεν που τες καταπατούσαν. Ε εν το δεκιόν απ' τα βασιλέας, κι τα ειδωλά που τον άγον τυντρέας. Ε προστάξεν βασιλιάς και με τη συντροφκιά του, να φέρουσιν τον Αγίον δεμένων εμπροστά του. Γεωργιέ, Γεωργιέ, έλα να και βάλωσες τα βασάνα που σπλάχναν να σφαράξεις. Τα βασάνα σου βασιλιά εν των μωρών παιχνίδια και δεν αρνούμε τον Χριστόν να προσκύνω σανίδια. πα στον τροχόν καρφόσα σήν ξύλα πελεκυμένα μες στα σανίδια μπήξα σήν ξουράφια κονισμένα. Τότε γυρίζουν τον τροχόν Απάνω στα ξουράφκια, και το κορμίντα η γιορκού, έκαμαν το κομμάφκια. Από τους πόνους τους πολλούς, ο Άγιος εφήρτην, και προουμουτίστην η ιστιγιν χαμε και προσευχήθην. Αλλήμονων, αλλήμονων, Χριστέ μου και Θεγέ μου, τώρα που με καστιωρούν, έλα βοήθησέ μου. Και πολλοάτομοι αρόντα του αναελάσει, Πουν το Χριστό Γεωργιέ να'ρθει να σε ποσπάσει. Εύτησε γίνει και σεισμός, ούλα σκοτεινιαστήκαν, Και του Αγίου οι πληγές για γιατρευτείκαν. Εθήμωσεν ο δεκαιός δεν εμπορεί να κάτσει, Εύτησε γύρεψε λαμπρόν, μέσα να τον πετάξει, έβαλαν τον μες το λαμπρόν, έμπρος του συνεδρίου, Και με κοντά αρκάς χτυπούσαν του Αγίου. Ο κόσμος εσπαραχτηκέν από τα κλάματά του, Κι εγγύχα με κοτσίνησεν από τα γεμάτά του, Ευτις κατεβήν αγγέλος εξ ουρανού Κυρίου, σε γιατρέψε εν των Αγίων έμπρο του συνεδρίου. Τότε πίστεψα στο Χριστόν ουλή, Αφεντάδε. Τι στρατιώτε που σανε κι χιλιάδε. Γυρίκα οι Χριστιανοί ουλή με την αράδα. Μπαυτοί στην Τζι βασιλίσσα τη λέγαν Αλεξάνδραν. Κολανοτσε αφήνω σα τα γηουβοηθίαν, κε του τσερού χαρουμένη, κε με καλή νηγιίαν. Κε του τσερού με καλή